Περιφέρον το Αιγαίου είναι ο, ο τα ελαιοτριβεία. Για να αδειοδοτηθούν τα ελαιοτριβεία πρέπει να α, ικανοποιούν μία σειρά προδιαγραφών παραμέτρων που ο νόμος ορίζει. Εάν υπάρχει σήμερα ένα ελαιοτριβείο υπάρχει μια μονάδα η οποία πληρεί τις προδιαγραφές και δεν την έχουμε αδειοδοτήσει εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να μας παρουσιάσουν τα στοιχεία, όποιοι τα έχουν και να απαντήσουμε κι γιατί δεν την έχουμε αδειοδοτήσει. Το θέμα ξεκίνησε στην περιοχή μας πριν από μερικά χρόνια όταν δεκάδες καταγγελίες, δεκάδες καταγγελίες με ένα πολύ επίμονο τρόπο έγιναν μεταξύ των ιδιοκτητών ελαιοτριβίων. Για αυτές τις δεκάδες καταγγελίες στη δικαιοσύνη χρειάστηκαν χιλιάδες ώρες από την διοίκηση, από εμάς, να είμαστε στην δικαιοσύνη, να προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελευάντες. Οι εισαγγελείς δύο στην Ελλάδα μας έλεγχαν και μας ελέγχουν επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης, ελεκτές δημόσιας διοίκησης. Το πόρισμα από τους δημόσιας έχει βγει για το ποια είναι η δική μας δουλειά και για το αν κάνουμε σωστά ή όχι τη δουλειά μας. Προφανώς δεν ενδιαφέρει κανένα. Γιατί, Γιατί έχουμε την πιο οργανωμένη για ακόμα μία φορά προπαγάνδα κατά συκοφάντησης της περιφέρειας από συγκεκριμένους ανθρώπους, συνήθως είναι οι καταγγέλλοντες, συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης που με επαγγελματικό τρόπο, με επαγγελματικό τρόπο πια, με πολύ μεθοδικά Κατασυκοφαντούν την περιφέρεια νοτιοαιγαίου Αιγαίου για το παραμικρό και βεβαίως για ακόμα μια φορά βρήκανε το φταίχτη ότι είναι η περιφέρεια αυτή. Έχουμε καταγγέλλοντα ο οποίος λειτουργεί μονάδα, λειτουργήσε μονάδα η οποία ήταν σφραγισμένη από εμάς εδώ και δύο χρόνια με μολυβδοσφραγίδα, παραβιάσανε τη μολυβδοσφραγίδα, λειτουργήσαν τη μονάδα αυτή, οι ίδιοι οι άνθρωποι, που στην εισαγγελία μας έχουν καταγγείλει πολλάκι ότι δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας και εγώ σήμερα ρωτώ εσάς εμείς τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση για πείτε μου αναφέρομαι στο πυρινέλουργείο σφραγισμένο με μολυβδοσφραγίδα από την περιφέρεια πάνε και παραβιάζουν τη μολυβδοσφραγίδα δεν είμαι εκεί να ξέρω ποιο την παραβίασε αλλά είναι παραβιασμένη από Λειτουργεί αυτό σήμερα και ποιο είναι ιδιοκτήτη, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Εδώ και χρόνια ξέρει το πρόβλημα. Φταίει, όχι. Κανείς δεν φταίει σε αυτό τον τοπο, μόνο η περιφέρεια φταίει. Ιδιώτες λειτουργούν, είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Έχουν τους κανόνες εδώ και χρόνια, ξέρουν τους κανόνες. Έχουμε κάνει τα δύνατα δυνατά να τους βοηθήσουμε να διοδοτηθούν. Γι' αυτό και είμαστε η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα... Το ποσοστό των αδειοδοτημένων λεωτριβίων που έχουμε εμεί δεν θα το βρείτε πουθενά άλλου στην Ελλάδα. Το ποσοστό των αδειοδοτημένων λεωτριβίων δεν θα το βρείτε πουθενά. Εχθέ είδα πρόσκληση σε ένα χωριό, είδα πρόσκληση σε ένα χωριό, την είδα τυπωμένη στην εφημερίδα γιατί σε μας δεν έστάλει. Που λέει θέλουμε να μιλήσουμε και καλούμε το χωριό όλο σε λαϊκή συνέλευση και καλούμε την περιφέρεια και τον Δήμο, ο οποίο και ο Δήμος εκβιάζεται τώρα να πάρει το προϊόν αυτό ή σταχυτά ή στην ΔΕΙΑΡ αυτό θα το απαντήσει ο Δήμος, θα το απαντήσω εγώ ε, και, και τους καλούμε όλους να σταθούν λέει πρώτον ευθυνών τους όπως καλούμε και τις αγγελικές αρχές και λέει είστε πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι είστε πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι καλέσατε τις αγγελικές αρχές γιατί νομίζετε ότι έχουμε παραβιάσει το καθήκον μας γιατί δεν ενδιαφέρεται κανένας για τη λύση στο πρόβλημα και το λέω αυτό κοιτώντα του στα μάτια και λέγοντα ντροπή του.